Πρέπει ήμουν στο Θεό ενσηών και συπωθεί στη φυγή του Ιερουσαλήμου. Σάκλου πω σε φύγουν προσε πάσα σα άρθιο. Λόγια ανόμονη περιδινά μου και σα σε βέε σε μόνιση ή λάση. Μακάρι εξελέξου και προσελάβου. Κατεσκινό δεσσα πλέσω. Χλυστισόμε θα είναι στα του ήκουσα. Άγιο στο ναό σου θαυμαστώ σε δικαιοσύνη. Επάκουσε μόνο ο Θεό στον τριμό. Η ελπίση πάντων των περάτων τη γη και των εμφαλάσιμα κράν ετοιμάζουν όρην τη αυτού, περιεζωσμένου εν δυναστεία, ω συνταράσσουν το κήτο τη θαλάσση ήχου κυμάτων αυτή. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντε τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωία και σπέρα στέλψη. Επισκέψω την γη και μέτρησα σε αυτήν, επλήθηνα στο πλουτί αυτήν. Ο ποταμό του Θεού πληρώθη δάτων, Ιτήμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτω η ετοιμασία. Του άβλακα αυτή μέθησον πλήθινουν τα γεννήματα αυτή, εντεσταγώσαν αυτή εφρανθίστη ανατέλουσα, ευλογήσει των στέφανον του ενδυαυτού τη Χριστότητό σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθίσετε τα όρη τη ερήμου και γαλλία στην Ιβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαν το ικρί προβάτων και κοιλάδε πληθυνού εισήτων και κράξονται και βάλει Παραλάτσετε το Κυρίο, πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν αυτού. Είπατε το Θεό σχοβερά τα έργα σου, εν το πλήθτης δυνάμε όσο ψεύσοντα εσύ οι εχθροί σου. Πάσα η γη προς την νησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλάτουσαν το ονόματι σου. Δέφτε και είδετε τα έργα του Θεού, χοβερός εν ιού των ανθρώπων, ο μεταστρέφον την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμ Εκεί μη χαμβίσονται επ' αυτό, το δεσπόζονται ειν τη δυναστή αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη οι παραπικρένοντες μη υψούστωσαν ενεαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων το σπόδος μου. Ότι δοκίμασες ειμάς ο Θεός, επίρρωσες ως πυρούτε το αργύριον. Η σίγαγες οι στην παγίδα έθουν θλίψες επί των νότων ημών. Επεβίδασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξίγαγες οι μάσοι σαν αψυχή. Εισελέψομαι στον οίκον σου εν ολοκαυτόμασι, αποδώσωσε τα σεχάζ μου, ας τα χείλη μου και ελάλεσε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μιελωμένα, ανίσωση με και κρυόν, ανίσωση βόας με τα, τα χ Δεύτε ακούσατε και διηγήσω με πάντε σε φοβούμενοι των Θεών όσα επίση την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τη μετέκταξα και ύψουσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν η καρδία μου, μη σακουσάντα μου κυρίω. Διατούτο εισήκουσέ μου ο Θεό, προσέσχει τη φωνή της δέησεώ μου. Ευλογητό ο Θεό, ω που καπέστησε την προσευχή μου και το έλλειο αυτού. Ο Θεός ουκτηρεί σε εμάς και ευλογεί σε εμάς, το ο του αυτού ευημάς, του γνώναν τη γη τν οδόν σου, εν πάσιν στο το σου. Εξομολογησάς το σαν ση ο Θεός, εξομολογησάς το σαν ση πάντε. πάντας. Εφρανθήτουσαν και αγαλιάτουσαν έθνη, οτι κρινείς λαούς εν και έθνη τη γη οδηγήσεις. ο Θεό, σαν του λαϊ ο, το ο πάντε. Υγεία, εδώ και των καρπών αυτή, ευλογή σε εμά ο Θεό, ο Θεό ημών, ευλογήσει σε ο Θεό και στον πάντα τα πέρατα τη γη. Δόξα, Πατρίκυρια, ο κυριοπνεύματη, και νύχια η Αγία στου αιώνα, στον αιώνα ο Θεό. ο Θεό. Κύριε, Λέησο, κύριε, Λέησο, κύριε Λέησο. Δόξα Πατρικαίω και γιο πνεύματι και νύν και αίκαι αιώνα τους αιώνας των στη αμήν. Αναστήτω Θεός και διασκοπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού. Ως εκλήπη καπνός εκλυπέτωσαν, ως τίκενται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού ευθύτωσαν εν το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, το επιδευδικό τεπιτισμόν, κυρίως όνομα αυτό και γαλλιάς ενώπιον αυτού. Θαραχθήσαντε από προσώπου αυτού, το Πατρός των Οφανών και Κρήτου των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, ο Θεό, εν το εκπορεύεσθε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβένισε εν τη λίμνη. Γύεσαι στη, και γάροι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν, εκούσιο να φορειεί ο Θεό την κληρονομία σου, και εισθένησε εσύ δε κατηρτή σου αυτή. Τα ζώα σου εν εναυτοί, ιτήμασε εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριο δώσει η ρήμα τη Ευαγγελιζομένη δυνάμει ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα, εάν κοιμηθείτε αναμέσω των κλήρων, πτέργες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάθρανα αυτής εν χλωρότητου χρυσίου. Εν το διαστέλλειντον τον ποράνε βασιλείς απ' αυτής, χιενωθήσον σελμόν, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετειρωμένον όρος ποιον. Ιναντί πολλαμβάνεται όροι τετειρωμένον, το όρο ο ευδόκη ο Θεό κατοικείναν αυτό, και γάρο κύριο κατασκηνώσει τέλο. Το άρμα του Θεού του ο Πλάσιο, χιλιάδε ευθυλούντου, του. εναυτή ενσυνά είναι το Αγίο. Ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσα σεχμαλωσία, έλαβε δώματα να ανθρώπι, και γάρα πυθούντα στο κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεό ευλογητός, ευλογητό κύριο ημέρα καθημέρα, κατεβοδόση μείνει ο Θεό προσωτηρίων ημών ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζει και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν και φαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευμένο εν πλημελίες αυτού. Είπε Κύριος εκβασάνε επιστρέψω, επιστρέψω τη με βυθύς θαλάσσεις όπως αν βαφεί οπούσεν ενέματι η γλώσσα των κοινών τους εξεχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορείες ο Θεός, επορείες του Θεού μου, του Βασιλέου στον το Αγίιο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών, εν εκκλησίες εγκλωγείτε των Θεών, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βενει αμήν νεότερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες αβουλών, άρχοντες νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός του δυνάμουσου, δυνάμωσον ο Θεό τούτο, ο κατελ από το Ναούς επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς ο Βασιλής δώρος. Επιτίμησον της στηρίης του καλάμου, η συναγωγή των τάβρων εν τες των λαών, το εγκλειστίνε τους δεδοκιμασμένους του Αρχιρίου. Διασκόρπισον έφυντα τους πολέμους δένοντα. οι πρέσβες εξ Αιγύπτου, σε η οποία προθάσει χειραρθείς ε, το Θεό. Η Βασιλείε της γης, το Θεό, ψάλατε το Κυρίο ψάλατε το Θεό το επιβεβικό και επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό. Επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμης αυτού εν τις νεφέλες. Θαυμαστώ ο Θεός εν αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, αυτούς δώσει δύναμη και κρατήωση του λόου αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρή και Υιό, και Υιό, Πνεύματι, και νυν και αήκε στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα συνθεώ. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια αλληλούι, δόξα συνθεώ. Κύριε κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική όκη γεωπνεύματη. Και νυν και στου αιώνα των αιώνων να μην. μου η και οικέ την υπόσταση. Ήλθονε στα βάθη τη θαλάσση και κατεγεί κατεπώντησέ μου. Εκοπίε ακράζαν, ευραγίανσε ο λάριξ μου, εξέλκονε ο φθαλμή μου από το ελπίζελ μου επί των Φεόνων. Επληθίτιζαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου, οι μισούντε με δωρεάν. Εκρατεώθηζαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντε με αδίκο, αοχύρπαζαν τότε απαιτήδια. Ο Θεό, σύγχρονο του να μου, και επιμέλει αίμα από σου που καπεκρίβησαν. Μη αισχυνθήσαν επ' με οι υπομένοντε κύριε των δυνάμεων, μη εντραπείσαν επ' με οι ζητούντε ο Θεό του Ισραήλ. Ότι ένα κάσου υπίνελκα ονειδισμών εκάλυψε με ντροπή το πρόσωπό μου. Απειλοτριωμένο έγινε ηθήτη αδελφή μου και ξένο τη ήστη μητρό μου. Ότι ο ζήλο του οίκου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν με και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη η ονειβισμούς εμήν. Και Θεέ το ένδυμά μου σάκων και γεννόμενα αυτής παραβολή κατεμού Κατε μου οι πύλες και εις εμέ έψανον οι πείνοντες Εγώ δε την προσευχή μου προς και Κύριε καιρός ευδακίας ο Θεός. Εν τον πλήθητο ελαίους ο όνος, εν αληθεία τη σωτηρία Σου. Σώσαν με αποπειλού ή να μην παγώ, Ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγισίδατο, μη δεν καταπιέτο με βυθό, μη συσχέτε με εφραίαρα το στόμα αυτού. Ισάκουσό μου κύριε Τεχριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθο των εκτιμών σου επίβλεψον επί με, μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι ταχύ επάκουσό μου. Πρόσχιστη ψυχή μου και λύθω σε αυτήν ένακα τον εχθρό μου ρίζα σύγχα αργυνώσκεις των ονειδισμών μου και την αισχήνη μου και την αγροπή μου εναντίον σου πάντας οι θλιβοντές μου. Ονειδισμών προσεδόκυσε η ψυχή μου και τα ταλαιπωρίαν και υπέμενας η λυπούμενον κι οχι πήρξε και παρακαλούντας κι οχι έβρε. Και έδωκαν στο βρώμα μου χωλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξου. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις αντακόδωσον και εις σκάνδαλο. Σκοτιστήτουσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπει και των όντων αυτών διαπαντό σύγχαψαν. Έκχυον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη, και εν τη κοινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Οτι όνση επάταξαν σε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άργος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη συμφέτουσαν εν σου. Σα ληφθεί του σαν εκβίβλου όντου, και με τα δικαίων μη γραφεί του σαν. Πτωχό και αλγώνιμη, εγώ ισοτηρίω ο Θεό αντιλάβει το όνομα. Ενέσω το όνομα του Θεού με το Δή, μεγαλεινό αυτόν ενενέσει. Και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχων νέων, κέρατα, εκφέροντα και οπλά. Ιδέτωσαν πτωχή και εφραντήτωσαν, Εξυζητήσετε των Θεών και ζήσετε ψυχή μου. Ότι η σήκουση των πενήτων ο κυρίω και του πεπαιδημένους αυτού που και ξουδένωσε. Εν εσάρτωσαν Αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει τους ιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και οι κατοικοί Σου εκεί και η Σου είναι αυτοί. Και το σπέρματον δούλων Αυτό καθέξου Σου είναι αυτοί και οι αγαπώντες το όνομά Σου κατασκηνώ Σου αυτοί. Ο Θεός εστην βοήθεια μου πρόσχεσ Κύριε, ει το βοήθησε, εμεί πέρσι μου. Εσχυνθήτουσαν και εντραπίτουσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφίτουσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βολόμενοι με κακά. Αποστραφίτουσαν παραφτήκα αισχυνόμενοι λέγοντα με έβγαιε έβγαιε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτουσαν επίση πάντε οι ζητούντε ο Θεό και λεγέντουσαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο οι αγαπώντε του ο Εγώ δε πτωχό και παίρνει. Ο Θεό βοήθειό, βοηθό μου και μου εσύ, κύριε μη χρονίσει.